Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Φωτιά το πρωί σε σωρού σκουπιδιών στην οδό κατακόλου έξω από το παλαιό εργοστάσιο Κεράμικα δημιουργώντα ένα μεγάλο τοξικό νέφος. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο χήματα και ένα χωματουργικό μηχάνημα από την πολιτική προστασία για την Ερτπύργου Μαρία Λάγιου. Ο οικισμός της ΔΕΗ στο Πράστιο Επιτολμαίτας ανατεκνύεται ως το πλέον προβληματικό σημείο στη Δυτική Μακεδονία, καθώς οι υπερβάσεις ρήπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου περιβάλλοντος ξεπέρασαν τη μέση μυρίσια τιμή των 50 μικρογραμμαριών στο 40% των ημερών του πρώτου εξαμήνου του 2016. Από την ΑΤΚΟΖΑΝΙ ΣΥΜΑΚΙΣ Νασιάδης Ανησυχία και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απομάκρυση χθες το πρωί από τη Ζάκυθο για το ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑ του μοναδικού ασθενοφόρου κινητής μονάδας, καθώς το νησί έχει απομείνει μόνο ένα ασθενοφόρο για την αντιμετώπιση απλών περιστατικών, έρθε Ζακίνθου Πέτρος Πομόνης. Ατομικές συμβάσεις θα υπογράψει με τις καθαρίστριες του νοσηλευτικού ιδρύματος ο διοικητή του νοσοκομείου Καβάλλα. Η παράταση της σύμβασης με τον εργολάβο απορρίφθηκε καθώς δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσει του. Τα κριτικού, Ερτ Καβάλλας. Σε νέε γραπτές εξετάσεις για την πιστοποίηση της εγκυρότητας του τίτλου σπουδών που έλαβαν την περίοδο 1999-2006, περίπου 2.000 άτομα, Σύμφωνα με έρευνα των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης, δύο εκπαιδευτήρια στην Άρτα χορηγούσαν σοριδών πτυχία με άριστα, τα οποία κάποιοι χρησιμοποίησαν για διορισμό στο δημόσιο. Έρτη Πύρου, Κώστας Ερώτηση για την αδυναμία λειτουργία των τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία λόγω δραστική μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, κατέθεσε ο βουλευτή Νέα Δημοκρατία Φλόνα Γιάννη Αντωνιάδης για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαϊα Δάμο. Σειρά ενεργειών θωράκιση των πολιτών και των επαγγελματιών τη Αχαΐας και τη Ιλία λαμβάνει η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, με αφορμή δύο νέα κρούσματα ελιονοσία σε Έλληνε πολίτε στην περιοχή μεταξύ των δύο νομών. Για την ΕΡΤ Δήμητρα Ναργύρου. Διακόπηκαν οι εργασίες στο αντιλιοστάσιο στα στέργια Αγριάς με προσωρινή διαταγή της Πρωτοδίκου μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι περίοικοι. Στον Άριο Πάγο θα προσφύγει η ΑΜΒ σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση. Μαρία Δημητρίου, ΕΡΤ Βόλου. Νέε διακοπές αντλιοστασίων αποφάσισε το αρμόδιο συντονιστικό του Νομοκαρδίτσα για την ομαλή διεξαγωγή της άρδευση και το πότισμα των καλλιεργειών στα καταληκτικά σημεία του δικτύου. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η καθορισμένη συνάντηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνών Θράκης με τους Υπουργούς Οικονομίας Εργασίας, παρουσία βουλευτών της περιοχής με θέμα την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% του ΟΕΤ. ΕΡΤ Κομωτινή, Σαμαλία Γαριφαλίδου. Τροχαίο ατύχημα που εξελίχθηκε σε καραμπόλα με την εμπλοκή τεσσάρων αυτοκινήτων με τραυματισμούς δύο οδηγών και Έγινε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Πύλου στο δρόμο Μεσίνη Ανάληψης για την ΕΡΤ Καλαμάτας Βαγγέλης Ποτέας. Για κοινού κατοχή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, μάλιστα βρέθηκαν και 15 κιλά χασίς, διώκονται έξι οι μεδαπεί που συνελήφθησαν στη Ρόδο μετά από συντονισμένες έρευνες των λιμενικών του Τμήματος Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για την ΕΡΤ Ρόδου Μιαουλή. Η πρώτη φωλιά θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε στον όρμο Φιλή στην παραλία τη Πλήτρα στη Λακωνία. Ερτρίπολη Πέγγι Μπρούσαλη. Ένα αμφορέα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα ήταν η απρόσμενη ψαριά του αλληλευτικού Σκάφους Νέαρχος, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στι νήσου Δία και Αυγό. Οι ψαράδε ενημέρωσαν τι αρχέ και παρέδωσαν τον αμφορέα στο κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, από την Ερτυριακλείου στα Βουλακατσουλάκη. 580 χιλιόμετρα από το Μεγάλο Ζαλούφι στην Τουρκία μέχρι το καλοχώρι Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να τρέξει ο Στέλιος Αράπογλου, χειρουργός στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που αποφάσισε με τον τρόπο αυτό να τιμήσει τη μνήμη των προγόνων του οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τον τόπο του πριν από έναν αιώνα. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη στις 7 αύριο το πρωί και ο τερματισμός του στις 14 Αυγούστου. Έρ με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα ξεκινούν το Σάββατο 6 Αυγούστου οι εκδηλώσει νύχτες Αυγούστου στα Άνω Πορόγια. Θα διαρκέσουν έως την Τρίτη εννέα του μηνό. Για την Ερτσερόν, Λεωνίδα Κασάπη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου.